Το 2003, το 2004, το 2005, το 2006, το 2007, το 2011, οι ακροατές του Τρίτου άκουγαν τα στοιχεία για την αγορά χαλκού. «Και εμείς, εμείς, κύριε, δεν θα τα ακούμε». «Γιατί, κυρία». Εμείς δεν παίζουμε με τις συνήθειες των ακροατών μας. Από την επόμενη Δευτέρα εξακολουθούν να ακούγονται τα στοιχεία για την αγορά χαλκού, όμως σε διαφορετική ώρα, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα. Αναγγέλλοντας αυτό το δεύτερο κύκλο εκπομπών είχα πει πως δεν θα χρησιμοποιήσω πια μουσικές γέφυρες γιατί τις θεωρώ προσθήκη και θα ήθελα να δουλέψουμε χωρίς προσθήκες. Παραδόξος βέβαια κατόπιν αυτής της δήλωση η μουσική πολλαπλασιάστηκε. Αλλά δεν πρόκειται για παράδοξο κατά τη δική μου άποψη δεδομένου ότι δεν πρόκειται για γέφυρες. Ας φανταστούμε ότι έχω μπροστά μου τρία βιβλία κάνοντας μία εκπομπή και ότι το ένα βιβλίο αποτελείται από μουσική. Είναι και αυτή ένα από τα κείμενα. Έτσι τουλάχιστον την δουλεύω και έτσι την φαντάζομαι. Και γι' αυτό νομίζω ότι σε αυτήν και στην επόμενη εκπομπή το βιβλίο αυτό μπορεί να λείψει γιατί δεν βρίσκω κάποιο που να έχει τον κατάλληλο τίτλο. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα αναφερθώ στον Πρήμον Λέβι ο οποίος, όπως έχω ξαναπεί, έχει γράψει ίσως τη συγκλονιστικότερη μαρτυρία για το Άουσβιτς, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος», και έπειτα προσέθεσε ένα άλλο βιβλίο, κάπως σειραφή, αλλά εξίσου σημαντικό, που λέγεται «Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν». Αυτά τα βιβλία... Ας το πούμε και αυτό γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να τα αποκτήσει αν τυχόν δεν τα έχει υπόψη του. Έχουν κυκλοφορήσει και τα δύο από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση της Χαράς Αρλικιώτη. Λοιπόν, εκείνο που ενδιαφέρει τον Λέβη και μας ενδιαφέρει στον Λέβη είναι η άρνησή του να ξεχάσει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, η προσπάθεια, έτσι όπως ο ίδιος το εκθέτει, που αναλαμβάνει, να δει τι από αυτό ήταν μοναδικό. Ή, όπως το λέει ο ίδιος, το βιβλίο, λέει για το δικό του βιβλίο, θα ήθελε να απαντήσει στο πιο επιτακτικό ερώτημα. Το ερώτημα που βασανίζει όσους είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν τις διηγήσεις μας. Ποιο κομμάτι του στρατοπεδικού κόσμου έχει πεθάνει και δεν θα επιστρέψει ξανά, όπως ας πούμε η δουλεία και ο κώδικας της μονομαχίας. Ποιο έχει επιστρέψει ή επιστρέφει τι μπορούμε να πράξουμε, ώστε σε αυτόν τον κόσμο όπου αυθονούν οι απειλές, τουλάχιστον η απειλή αυτή να ματαιωθεί. οπου αυθονουν οι απειλε τουλαχιστον η απειλη αυτη να ματαιωθει αυτο ειναι ο ηθικός πυρήνας του Ιουλίου, ο οποίος, αν τον κοιτάξουμε από την άλλη όψη του νομίσματος, αναδιατυπώνεται από τον ίδιο το Λεύη ω εξή. Μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο κάποιες νεότερες γενιές, που όλα αυτά τους φαίνονται από μάκρα, θα έπλητταν ενδεχομένως, θα έλεγαν τώρα εντάξει, ιστορίες από τα στρατόπεδα και τι μας ενδιαφέρουν πια. Ο Λέβη απαντάει ω εξή. Το αντιλαμβανόμαστε σαν ένα καθήκον και ταυτόχρονα σαν κίνδυνο. Τον κίνδυνο να φανούμε αναχρονιστικοί, να μην ακουστούμε. Πρέπει να μας ακούσουν. Πέρα από τις προσωπικές μας εμπειρίες, υπήρξαμε συλλογικά μάρτυρες ενός θεμελιώδους και απροσδόκητου γεγονότος. Θεμελιώδους ακριβώς λόγω του απροσδόκητου χαρακτήρα του, που κανείς δεν προέβλεψε. Συνέβη ενάντια σε κάθε πρόβλεψη. Συνέβη στην Ευρώπη. Συνέβη το απίστευτο. Ένας ολόκληρος πολιτισμένος λαός, που μόλις είχε εξέλθει από τη ζωηρή ανθοφορία της Βαϊμάρης, να ακολουθήσει έναν τσαρλατάνο, του οποίου η φιγούρα προκαλεί σήμερα το γέλιο, αν κάτι σας θυμίζει αυτό. Και όμω τον υπάκουσ Συνέβη. Επομένως, μπορεί να ξανασυμβεί. Είναι η ουσία των όσων έχουμε να πούμε. Μπορεί να συμβεί. Οπουδήποτε. Δεν ενώ ούτε μπορώ να πω ότι θα συμβεί με βεβαιότητα. Όπως ήδη ανέφερα, είναι απίθανο να υπάρξει ξανά ταυτόχρονη σύμπτωση όλων εκείνων των παραγόντων που απελευθέρωσαν την αζιστική τρέλα. Αλλά διαγράφονται μερικά προδρομικά σημάδια. Η βία σκόπιμη ή άσκοπη, η ασκοπη η σε επεισόδια σποραδικά και απομονωμένα ή ως κρατική αυθαιρεσία. Αναμένει μόνο τον καινούριο τσαρλατάνο για να την οργανώσει, να την ομιμοποιήσει, να την διακηρύξει ως απαραίτητη και υποχρεωτική και έτσι να μολύνει τον κόσμο. Λίγες χώρες μπορούν να θεωρηθούν απρόσβλητε από μια μελλοντική πλημμυρίδα βίας, δημιουργημένη από μυσαλωδοξία, πάθος για εξουσία, οικονομικούς λόγους, θρησκευτικό και πολιτικό φανατισμό, φιλετικές έριδες, Είναι ανάγκη, συνεπώς, να οξύνουμε τις αισθήσει μας, να δυσπιστούμε. Και παρακάτω, σαν να προμάντευε μερικές δεκαετίες πριν, τον φαύλο κύκλο της κρατικής και της τυφλής, θεόληπτης βίας που τη απαντά... Στο κοινό πεδίο της εκδραμάτισής του που είναι η σφαγία μάχων, αλλά με ασύμετρο τρόπο πρέπει να προσθέσουμε, ο Πριμολεύη γράφει «Ούτε η θεωρία της προληπτικής βίας είναι αποδεκτή. Η βία γεννά μόνο βία, με συγνότητα η οποία με το χρόνο αυξάνεται αντί να Πράγματι, πολλά σημάδια μας κάνουν να σκεφτούμε μια γενεαλογία τη σημερινή βίας» η οποία εκπορεύεται ακριβώς από εκείνη που κυριάρχησε στη Γερμανία του Χίτλερ. Υπάρχει μια προσέγγιση, θεμητή και σωστή από τη μεριά της, που λέει ότι κάθε τι, και προπάντων ένα γεγονός σαν τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και την μεθοδική συστηματική βιομηχανοποιημένοι σχεδόν, εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων και όχι μόνο Εβραίων, αλλά και άλλων εκφράσεων της ετερότητας, κομμουνιστών, ομοφιλόφιλων κλπ. Όχι όμως στην κλίμακα στην οποία το υπέστησαν οι Εβραίοι, έτσι. Υπάρχει, λοιπόν μια προσέγγιση που λέει ότι αυτό το φαινόμενο είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανεπανάληπτο, μοναδικό και αδιανόητο. Και η ίδια λογική προεκτείνεται πια στράβα. Λέει ότι αφού ήταν ανεπανάληπτο, μοναδικό και αδιανόητο, οποιαδήποτε σύγκριση μαζί του το μειώνει, το ευτελίζει και ταυτόχρονα συσκοτίζει και το πεδίο αναφορών μας. Υπάρχει ένα θεμελιώδες λάθος σε αυτή την προέκταση, το οποίο θα έλεγα πολύ απλά ως εξή Το Auschwitz, όπως και το Apartheid τηρουμένων των αναλογιών στην νότια Αφρική, είναι και πρέπει να είναι Ιθικά αδιανόητο. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα σύστημα ηθική, το οποίο θα εγγράφει τέτοιου είδου πρακτικέ. Πρέπει να θεωρούνται όπω και είναι, εκτό τη συνθήκη εκείνη, την οποία η Άρεντ πάλι ονόμαζε ανθρώπινη κατάσταση. Όμω, το ηθικά αδιανόητο δεν μπορεί να είναι ιστορικά και πολιτικά αδιανόητο. Αντιθέτω, επειδή ακριβώς είναι ηθικά αδιανόητο θα πρέπει να οχυρωθούμε απέναντι στην πιθανότητα να το διανοηθεί ξανά κάποιος ξανά ως αδιανόητο. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Πριμολεύη λέγοντας συνέβη άρα μπορεί να ξανασυμβεί και αυτή είναι η ουσία των όσων έχουμε να πούμε. Επειδή ακριβώς το Auschwitz ήταν αδιανόητο επειδή το Apartheid ήταν αδιανόητο γι' αυτό οτιδήποτε ακόμη και ελάχιστο θα πρέπει να μας θέτουν αυτόχρημα σε συναγερμό. Το ότι διάλεξα τη μαρτυρία ενός ανθρώπου από το Άουσβιτς δεν είναι τυχαίο όχι μόνο για τους λόγους που ανέφερα στην αρχή, αλλά και για έναν ακόμη. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει την ισχύ που ελπίζαμε ότι θα είχε η εικόνα όταν βγήκαν οι φωτογραφίες από το εντελώ ναζιστικού τύπου στρατόπεδο στο Ιράκ, είχαμε την ε, εντύπωση ότι κάτι άλλαξε στα δεδομένα που διαθέταμε. Μια εικόνα όσο να λέει κάτι παραπάνω. Όμως το ίδιο και περισσότερο από την εικόνα λέει η μαρτυρία. Λέει αυτός που ήταν εκεί αν μπορεί να το πει νυφάλια. Και το μεγάλο πλεονέκτημα του Πρίμολεύη, είναι ότι αφαιρεί, ας πούμε, από τη δουλειά του, τη μουσική. Δεν προσπαθεί να μιλήσει με βοηθητικά ρητορικά μέσα. Δεν εξοραίζει τις αναμνήσεις του. Δεν τις κάνει λυρικές. Δεν κλαίει τη μοίρα του. Δεν πλασάρεται σε μια βιομηχανία από μνημονευμάτων. Μιλάει στο κενό και έτσι αντυχεί με τον ήχο της αλήθειας αυτό που λέει. Και από τον ίδιο δρόμο προσπάθησε να ανακτήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως θα δούμε την άλλη φορά. <στολίγι> <Στολίγι> Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.